αλλά δεν πήγαινε ο νους μας ότι έχουμε κομμουνιστική κυβέρνηση αυτό είναι το θέμα όλο το Σαββατοκυριακό είχατε φύγει ήσασταν στις παραλίες όπου συνοστιστήκατε εκεί πήγατε ένας πάνω στον άλλον και θα μας τα φέρετε τώρα εδώ σε μας που μινάμε στην Αθήνα τέλος πάντων αυτό έγινε ε, θα το περάσουμε όπω θα το περάσουμε. Ε, είναι η είδηση του τριήμερου και σοβαρή είδηση στα μέσα του καλοκαιριού, σχεδόν στην αρχή τυπικά, είναι ότι έχουμε κομμουνιστική κυβέρνηση. Οι κομμουνιστέ μα διοικούν, ο Κυριάκο, ο Άδωνη, ο Βορύδη, όλοι οι υπόλοιποι που είναι και άριστοι ταυτόχρονα, είναι και πρώτοι στα μαθήματα και πρώτοι στον αγώνα, είναι κομμουνιστέ. Το είπε ο συνάδελφος Άρης Πορτοσάλτε το πρωί του Σαβάτου, ήταν, ναι, νομίζω του Σαβάτου. Ε, μπορεί και τη Παρασκευή, όχι. Τη Κυριακή, χτε, χτε το είπε. Ήταν χτε του Αγίου Πνεύματο, επειδή ήταν τρίμερο και λείπαμε κι εμεί. Μα φαίνονται όλα ένα. Το είπε χτε το πρωί, ήταν μέρα του πνεύματο. Οπότε όλο αυτό κάπως έκατσε και μα έκατσε, γιατί συνειδητοποίησαμε και σκεφτήκαμε ότι όντω είναι μια κομμουνιστική κυβέρνηση, τα πράττει όλα για το λαό, υπέρ του λαού, χτυπάει τα μεγάλα συμφέροντα, αυτό που κάνουν δηλαδή οι κομμουνιστέ. Βλέπω ότι έχουμε μια κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί μια μόνο κομμουνιστική κυβέρνηση κλείνει ένα μαγαζί δυο μήνες τη Μύκονο. Μόνο κυβέρνηση κομμουνιστών. Δεν έπρεπε. Βλέπω ότι έχουμε μια κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αυτός ο κομμουνιστής που βγάζει τις κυβερνήσεως, που βγάζει την απόφαση και λέει δύο μήνες κλειστά στη Μύκονο, πραγματική περί κομμουνιστού, δεν είναι γυναίκη Έπρεπε να υποθούν αυτά κάποια στιγμή, επιτέλους έγινε η αποκάλυψη. Ε, ο Άρης το λέει αυτό επειδή ελήφθη μία απόφαση, βγήκε μία απόφαση για το μαγαζί που ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, το τριήμερο και κόλλησαν και δεν κόλλησαν και... Πήγαν ενάντια στου νόμου και τι διατάξει και δεν πήραν μέτρα προστασία. Η απόφαση λοιπόν ήταν να κλείσει για δύο μήνε αυτό το μαγαζί. Πολύ σκληρή απόφαση. Τέτοιε αποφάσει όπω ξέρουμε παίρνουν οι κομμουνιστέ. Και έτσι λοιπόν αυτό που πήρε την απόφαση είναι κομμουνιστή σύμφωνα πάντα με τον Άρε Πόρτο Σάλτερ. Ποιο πήρε την απόφαση, Ο Άδωνη Γεωργιάδη που όλοι ξέρουμε ότι είναι κομμουνιστή. Εγώ δηλώνω ότι είμαι κομμουνιστή. Προφανώ ένα κομμουνιστή δεν μπορεί να έχει μέσα του τα και το θαυμασμό για τα ιδόδη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε είμαι Τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Υπό νοοτροπία και ιδεολογία Γιατί ναι είμαστε ιδεολόγοι Πραγματώνει Κομμουνιστική Κίνα Εδώ είναι η φράξια του Μπογδάνου Μέσα στη Νέα Δημοκρατία Που είναι κομμουνιστική όπως όλοι ξέρουμε Ο οποίος Μπογδάνος είναι λίγο του μαοισμού Και το πάει προς την Κίνα. Ο Άδωνη δήλωσε κομμουνιστή. Θα πέστε τώρα από τα σύννεφα, αλλά έτσι είναι και με τον Άδωνη πέσαμε από τα σύννεφα, λογικό. Αλλιώ τον είχαμε, τον είχαμε παρεξηγήσει. Παρεξηγημένο είναι τόσα χρόνια το παιδί. Επίση, στον ίδιο χώρο, πολιτικά πάντα, και ο υπουργό και με τη δράση του και τον ακτιβισμό του παλιότερα, αλλά και τώρα, στον ίδιο χώρο ανήκει και ο Μάικς Βορύδη. Ο άλλο κόσμο που είναι εφικτό είναι ο κόσμο του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία. ο κόσμος όπου όντω ο άνθρωπος και οι ανάγκες του είναι πάνω από τα κέρδη γιατί το κέρδος έχει πάψει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομίας για μα σοσιαλισμός είναι μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που βασίζεται στην κοινωνική όχι κρατική ιδιοκτησία και διαχείριση των παραγωγικών μέσων είναι ο κόσμος που δυσκολεύεται να επικαλεστεί το ιστορικό όνομά του. Ποιο είναι το ιστορικό του όνομα που δυσκολεύεται να επικαλεστεί? Ο κομμουνισμός. Ο σοσιαλισμός ως στρατηγικός στόχος. Τακτικός ποιος είναι? Ο στρατηγικός είναι ο σοσιαλισμός. Ο τακτικός τους στόχος να σωθεί ο λαός από την πανδημία, ώστε μετά όλοι οι γη να περάσουμε στο επόμενο βήμα να ολοκληρωθούμε ω κοινωνία και ω άνθρωποι, να πάμε στον σοσιαλισμό. Αυτά τα λέει ο Μάξ Βορύδη. Τι ψηφίσατε οι δεξιοί, του ψηφίσατε και ο Άδωνη. Ακούσατε τι λέει και ο Βορύδη. Ακούσατε τι λέει και βέβαια δεν είναι μόνο τα στελέχη που είναι πρώτη γραμμή, μαχητέ, ρωμαλαίοι στι αξίε του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού που είναι προοπτική, αλλά είναι και ο ηγέτη που πάντα επιζητεί, θέλει την επανάσταση. Ποιο είναι το όραμά σα για την Ελλάδα του αύριου. Καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό όραμα, αλλά το δικό μου όραμα για τη χώρα είναι σίγουρα ένα όραμα συμμετοχικό. Είναι ένα όραμα μια επανάσταση, η οποία δεν γίνεται μόνο από, από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από, από κάτω προς τα πάνω. Βλέπω ότι έχουμε μια κυβέρνηση κομμουνστόν από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Ζελιάτω, εω τροβάνω, Είμαι βαθύτατα κομμουνιστή και το γνωρίζετε. Ο Βορήτη για άλλη μια φορά, πρέπει να μα το θυμίσει. Και πολύ καλά κάνει. Ο Κυριάκο Μητζοτάκη, ο ηγέτης μα και ζωτήρα όλων ημών, ε, όπω ακούσατε, θέλει μια επανάσταση από τα κάτω όμω, όχι μια επανάσταση γενικώ. Οι επαναστάσει γίνονται πολλέ. Μια επανάσταση από τα κάτω προ τα πάνω. Τι κάνουν οι κομμουνιστέ όταν έρθουν στα πράγματα. Τα βάζουν με το κεφάλαιο, η πρώτη του δουλειά. Τα βάζουν με το κεφάλαιο, τα βάζουν με του ισχυρού. Εδώ, οι ισχυροί και το κεφάλαιο στι μέρε μα έχουν πολλά ονόματα. Ένα από αυτά είναι τράπεζε. Άρα, με το που θα αναλάβουν, έχουν αναλάβει δηλαδή, αλλά τώρα που ξεδιπλώνουν το κομμουνιστικό του πρόγραμμα, οι τράπεζε θα μπουν στο στόχαστρο, όπω ακούμε από τον αρμόδιο υπουργό και σύντροφο Άδωνη Γεωργιάδου. Το ξεκαθαρίζω και προ όλου. Πράγματι, εάν σε αυτό το εγκυοδοτικό εργαλείο που ξεκινάει σήμερα. Μετρήσουμε σε μερικέ εβδομάδε. Ότι κάποιε τράπεζε δίνουν τα λεφτά σε επιχειρήσει, οι σχέσει μαζί του θα εξελιχθούν πολύ άσχημα. Οι σχέσει μαζί του θα εξελιχθούν πολύ άσχημα. Ο παρτιτζάνο πόρτα με βία. Ωφέλα τσαό, μπέλα τσαό, τσαό, τσαό. Ο παρτιτζάνο πόρτα με βία. Και μη σέτο τιμωρεί. Το χαδαρίζω! Βαστάτη, Τουρκάλουγα! Σέμαζί του θα, θα εξεθνούν πολύ άσυμα. Τη τράπεζε, τι έρθει, τι λυπάμαι, πραγματικά και νομίζω όλοι σα. Γιατί έχουν απέναντί του στην κυβέρνηση, γιατί αν δεν γίνει αυτό που λέει ο άντρε εδώ έχουν βάλει ένα νόρο και η κυβέρνηση. Θα υπάρξει σύγκρουση. Και ξέρετε ποιο θα χάσει από αυτή τη σύγκρουση, όταν είναι κομμουνιστικό το κίνημα και έχει και το λαό πατάει στο λαό γιώνεται και έχει τι μάζα, ετοιμοπόλεμε και όλα τα υπόλοιπα, θα χάσει. Ο ισχυρός, που δεν είναι και τόσο ισχυρός, είναι οι τράπεζες λοιπόν, αυτά τα είπε στη Βουλή κανονικά. Ε, οπότε να ετοιμάζεστε για μια σύγκρουση γιγάντων το φαγητό, από τη μία θα είναι ο Άδωνης και από την άλλη οι τράπεζες οι οποίες θα χάσουν γιατί έχουμε αποφασισμένη κυβέρνηση να προστατεύσει τα συμφέροντα του λαού. Όλα αυτά είναι τρολιές που ακούμε μέχρι τώρα, τίποτα από αυτά δεν ισχύει αλλά είναι ωραία γιατί ε, αυτό, με αφορμή αυτό που πάρει στο Πορτοσάλτε μας ξύπνησαν όλα αυτά τα πολύ ωραία ακούσαμε και τις δηλώσεις της παλιές που είναι προϊόν μοντάζ αλλά θα ήταν ωραίο ο Άδωνης, ο Βορύδης ο Κυριάκο να θέλει την είναι πανάστες, να είναι κομμουνιστές, να συγκρούνται με τράπεζες αυτά σε μια άλλη περίοδο για να μην πω κάτι άλλο Τώρα έχουμε αυτά που έχουμε εδώ, έτσι όπω τα ξέρουμε. Ε, έχουμε και στον Πειραιά πλέον το άγαλμα των Αδριάντα του Παλαιολόγου. Λίγο μικρό μου φάνηκε, τσουρούτικο, σε ένα βάθρο πάρα πολύ μικρό, δυσανάλογο όπω πάντα στην Ελλάδα. Τα αγάλματα δεν ξέρουμε να τα στήσουμε σωστά, ούτε τι φόντο έχουν, γιατί δεν φαίνονται άμα δεν έχουν το σωστό φόντο, ούτε το ύψο το κατάλληλο. Βάζουν εκεί, είναι όπω τα κάνανε τη δεκαετία του 50, του 60, επιχούντας με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, με την ίδια αισθητική. Εκεί λοιπόν βρέθηκε, όχι ο σύντροφο, ο Άδωνη Γεωργιάδη. Πιανού γένος είμαστε τέκνα. Ακούστε λοιπόν τη φράση του Ομήρου: Ταύτιστε γενεής και αίματος είμαι. Από τέτοια γενιά καυχόμαι ότι είμαι. Από τη γενιά του Λεωνίδα. Από τη γενιά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Από τη γενιά του Γεωργίου Καρασκάκη. Από τη γενιά του Θαδόρου Κολοκοτρώνη Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας Την αξιοπρέπειά μας Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια Εσέ λιωμόιο Να παρτιτζάνο Βέλα Του μητέβη και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι νέα δημοκρατία Και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη η Ελλάδα δεν είναι ποτέ μόνο. Έχει τον καλό Θεό που την προστατεύει και είναι πάντα δίπλα τις δύσκολες στιγμές. Αυτός που είναι παιδί του Κολοκοτρώνη είναι ο Βίρυνος αν έχετε απορία. Ο άλλος που έχει ένα πολύ μεγάλο σόι που ξεκινάει από τον Παλαιολόγο, από τον Λεονίδα τον Παλαιολόγο, τον Κραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, είναι ο Άδωνης. Βλέποντας τον Άδωνη λες ναι, όντως. Έχει κάτι από τον Παλαιολόγο, κάτι από τον Λεωνίδα, σίγουρα από τον Καρισκάκη και οπωσδήποτε από τον Κολοκοτρόνη χωρί την περικεφαλαία. Είναι αυτό που λέμε άνευ περικεφαλαίας. Περνάμε τώρα σε ένα μινι εμφύλιο που έχει ξεκινήσει, ενώ πάνε όλα τόσο καλά, έχουμε και αυτού του εμφύλιου. Ε, ο Βασίλη Παϊτέρη. Ο Βασίλη Παϊτέρη, βλέποντα τι διαφημίσει του, τι προσφορέ του Κυριάκου Βελόπουλου από τι εκπομπέ του για τα φάρμακα, πίστηκε ο Βασίλη Παϊτέρη. Και πήγε και η αγόραση εντερικών. Ένα από τα φάρμακα που ε, πουλάει ο Βελόπουλος. Και όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, έπαθε μια μικρή ζημιά. Βάσει των ισχυρισμών του κυρίου Παϊτέρη, ε, είχε κάψιμο, ένιωσε λέει, κάψιμο σε όλο το στήθος και στην κοιλιά, σαν να του είχαν βάλει φωτιά σε όλο το σώμα. Το εντερικό, όπως λέει ο ίδιο μου έκαψε τα έντερα. Έτσι είπε ο Βασίλης Παϊτέρης. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, θα διαβάζω από το πρώτο θέμα τι έχει γράψει, κύριο Παριτέρη, η γνωριμία του με τον πρόεδρο της ελληνικής λύση έγινε στο πλαίσιο των βολιτοσκοπίσεων για το αν ενδιαφέρει να κατέβει υποψήφες με το κόμμα του Βελόπουλου στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Δηλαδή υπάρχει και ένα πολιτικό υπόβαθρο σε όλο αυτό, λογικό, λογικότατο, βάσει πάντα των ισχυρισμών του Παριτέρη σε ερώτημά του προ τον κύριο Βελόπουλο για το αν κάνει δουλειά ένα συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής στο κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού και στη διάταση των αγκίων το οποίο διαφημιζόταν στην τηλεοπτική εκπομπή του Δεύτερου ο πολιτικός αρχηγός, ο Βελόπουλο δηλαδή, φέρεται να τον παρότερει να το πάρει άφοβα συστήνοντάς του να το προμηθευτεί από το γραφείο του που και θα, το, θα τον εξυπηρετούσε μια κυρία και θα τον, θα τον συναντούσε εκεί. Το πήρε λ λοιπόν, ο παιτερης οπω όπω λέει, έδωσα 20-30 ευρώ, δεν θυμάται, και συνεχίζει. Ένα βράδυ που ένιωσε μια δυσφορία στο στομάχι και αφού τηλεφώνησε σε έναν αριθμό που μου είχαν υποδείξει, έλαβα 14 σταγόνες, ούτε 15 ούτε 13, 13 ογυρσουζιά, και τι κατάπια με λίγο νερό. Έπειτα από δύο ώρε, όμω άρχισα να νιώθω ένα κάψιμο στην κοιλιά που συνδυαζόταν με αφόρητου πόνου, αισθάνθηκα σαν να ήμουν έτοιμο να πεθάνω από το εντερικών του Βελόπουλου. Οι γιατροί του Ατικών που το μετέφεραν στα επίγοντα, όπου και εξετάστηκε από τον παθολόγο Βάρδια. Πήγε εκεί και μου λέει άντεξα τους πόνους οι περιπτώ ολόκληρες ώρες και ο γιατρός που με είδε μου είπε κύριε παϊτέρι τα έντερά σου είναι καμένα. Το είδαμε στις ακτινογραφίες. Όλα αυτά τα λέει ο Παϊτέρης πάντα σύμφωνα με το πρώτο θέμα εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Το εντερικό είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει το εντερικό φίλες και φίλοι είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ Δε, δηλαδή είναι ένα, ένα εκπληκτικό δημιούργημα για όσου έχουν σπάσει εντερου, κολλικούς εντερου, ευερέτης το έντερο προβλήματα με το έντερο συνολικά να λοιπόν κατ' προλάβετε Φίλες και φίλοι γεια σας Είμαι ο Βασίλης ο Παϊτέρης oh. Στο Θεό και στη ζωή στο χιονιά και στην τορόχη, στη χαρά και στην τελική. Το εταιρικό, φίλε και φίλοι, είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ. <Το> δυο, δυο, δυο, <Το> μα μια χαρά! Πάρτε ο να μας βρει. Προλάβετε τώρα! Βρήκα την υγιά με τον το εταιρικό! Γιατί να μου κλέσει λε και δεν είμαι αυτό που σ' αγαπάω. Γιατί να μου κλέσει λες και δεν είμαι αυτό που σε μετράω. Γυναίκα υπουργού που είχε τέσσερα χρόνια έπαιρνε φάρμακα. Γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και τα λοιπά. Από τότε που το εταιρικό, είναι μια χαρά! Έλεω! Κύριε Η Παϊτέρη είναι αυτό που επικαλείται τα αθία και ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Εδώ όμω ακούσαμε ότι εμεί πιστεύουμε το Βελόπουλου. Είμαστε με την πλευρά Βελόπουλου. Το έχουμε πει πάντα: είμαστε με την πλευρά Βελόπουλου. Γιατί να, η γυναίκα υπουργού τέσσερα χρόνια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τι εννοεί τώρα με το τίποτα, δεν ξέρουμε. Παίρνοντα το εντερικό, έγινε μια χαρά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δεν πήγε σε κανένα ατικόν. Δεν κάει και κανένα έντερό τη. Εγκεφαλικά κύτταρα σίγουρα καμένα, προφανώς. Έτσι λοιπόν είναι μια σκευωρία, άλλη μια σκευωρία, γιατί ο Βελόπουλος, όπως οι άλλοι είναι ο ίδιος όπως θα ακούσετε τώρα είναι αναρχικός. Ποιάζουμε <Κι αστόμιο> και διαφορετικά. Κάτω η πατρίδα, κάτω η σημαία, όχι στο μιλιταρισμό. Εσέ <Κι> λιωμόριο, <Κι> τα παπιτζάνο. <αστόμιο> Βελατζα, <Κι> ο <αστόμιο> Βελατζα, ο ο τα Πιτέλη, πιτέλη. Κάτω η πατρίδα, κάτω η σημαία, όχι στο μιλιταρισμό Θα λέει μια χαρά εδώ επίση σύντροφο Βελόπουλο. Βελόπουλος Έχουν πει και τα έτσι και τα ακριβώς αντίθετα Και τα γιουβέτσι όπως λέμε Οπότε διαλέγετε και παίρνετε ε, Ό,τι σας κολλάει περισσότερο σε αυτά που έχετε στο μυαλό σας Αν είναι καθαρά αυτά που έχετε στο μυαλό σας Γιατί είναι η εποχή που λίγο μια θολούρα ψηλο υπάρχει και ψηλά στο μυαλό τα κρούσματα χθες ανέβηκαν και το τετραήμερο 97, χθες 52, πολύ συνοστισμός, πολλή ανησυχία, ο ένας πάνω στον άλλον, δεν τηρούνται μέτρα, αγκαλιές, φιλιά, παραλίες, μπαρ, χωρί, σε σπίτια, σε μαγαζιά, πάμε πάρα πολύ ωραία. Παρελθόν για όλους εμάς ο κορνοϊός, δεν προστατεύεται κανείς, ενώ ήμασταν τόσο φανατικοί πριν δύο μήνες, τώρα τα έχουμε την άξη στον αέρα και τα πέταλα ταυτόχρονα, Οπότε βγήκε ο Χαρδαλιάς, πήγε στη Θεσσαλονίκη, έκρατε στη σκέψη του Μητσοτάκη με τον Τζιόδρο να δούμε τι θα κάνουμε, αν θα επανέλθει και η ενημέρωση τη 6 Και μαζί με όλα αυτά, το νέο μήνυμα τη πολιτική προστασία. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάλι σοβαρά. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση τη αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Ξαναμένουμε σπίτι. Απαγορεύονται πλήρω οι συναθρήσει και ο συνοστισμό πολιτών άνω των χιλίων ατόμων. Ειδικέ εξαιρέσει επιτρέπονται μόνο για τι ακόλουθε μετακινήσει. Ουρέ που σχηματίζονται έξω από τράπεζε. ΕΙ και εφορίε, και μόνο για περιπτώσει πληρωμών και όχι αναλήψεων. Ελληνικά στρατεύματα, ή στρατεύματα άλλη χώρα στον Εύρο. Αποκαλυπτήρια βυζαντινών αγαλμάτων όπω του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του Μέγα Κωνσταντίνου και του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Για τι συγκεκριμένε μετακινήσει στέλνεται μήνυμα στο 13030. Ακόμα, προληπτικά τέστα αποκλειστικά για τους νικητές της φορολοταρία κάθε μήνα. Επαναλειτουργία της συναυλιακής δαλικάς με την άλκη στη πρωτοψάλτη. Επιστροφή του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με ερωτήσεις για τον κορονοϊό και παρουσιαστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δημιουργούμε αντισώματα. Πολύ σχολαστικά. Πάλι διαφημίσει. Βλέπουμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Πάλι τα πενταψήφια να στέλνουμε. Τι πάμε τώρα, θα βάλουν και το θαλάσσιο μπάνιο, τα λουτρά. Φαντάζομαι να μπουν και αυτά μέσα για να διευκολυνθεί λίγο η μαύρη μαυρίλα που μπορεί και να έρθει. Όχι λέει σε γενικό επίπεδο, αλλά σε τοπικό μπορεί. Εδώ είναι η και έξω είναι η Ελληνοφρένια. 2.11.10.88.80. Το τηλέφωνο επικοινωνία είναι αποστόλους μέσα. Πάρτε, σα πολύ μεγάλη χαρά να καταγράψει τι αγωνίε σα, τα μέτρα που δεν τηρείτε, τα μέτρα που τηρείτε και ό,τι άλλο θέλετε. Ε, Απόψει για την κομμουνιστική κυβέρνηση, για τον αναρχικό βελόπουλο, για το εταιρικό που ο Παϊτέρης είδε και πίστεψε, το πήρε και κάηκε. Εσωτερικά, εξωτερικά όχι. Radio Παπακή παραπολιτικά.gr το mail του σταθμού και αυτή την ώρα τη εκπομπή. Ελληνοφρενιανέτ.gr είναι το επίσημο site και μα ακούτε τώρα live μετά τα όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και chat να τσατάρετε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και έχουμε τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος παρουσίασε την ηλεκτροκίνηση, μοντερινιές, πολύ ωραία όλα αυτά, οικολογικά. Να ακούσουμε πώ ακριβώς το είπε, γιατί δεν μίλησε μόνο για τα αυτοκίνητα και τα κίνητρα που θα δώσει για να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υβριδικά Αλλά και για το τι ακριβώς θα κάνει από εδώ και πέρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα. Βοήθεια! Η Ελλάδα λοιπόν, τώρα ετοιμάζεται να μπει βλέπω αυτή στην πρίζα Βοήθεια, ηλεκτροπληξία <Ρι> <Ρι> Αυτά λοιπόν Με την ηλεκτροπληξία Και με την Ελλάδα που ετοιμάζεται να μπει Στην ε, πρίζα Τα στοιχεία τα είπαμε Πάμε αμέσως στο πρώτο μέρος του λαού πάει και στις πρώτες διαφημίσεις <Ρι> <Ρι> <Ρι> Να πω κάτι για το τελοπον Πες του Β'8 οριζότια Ναυμαχία δεν παίζουμε Ναι ναι ναι Εγώ βουλιάξαμε τίποτα 8 οριζότια β Όχι βουλιάξαμε τίποτα Ένα παπ*** δηλαδή σε και αυτόν είναι Ένα παπ*** ναι Ένα πα... Ναι ε, άκου τώρα παλικάρι Επειδή <laughs> <laughs> ακούμε πολλά και βλέπουμε πολλά από αυτούς που ψηφίζουμε Δεν ανάγκη να ενίστασες εσύ και εγώ οι υπόλοιποι Γιατί και εγώ με τα σκατά είμαι Εισεχωμένος τα σκατά Εισεχ στα σκάτω. στα Τι γίνεται στα social media που σου λέτε. Σημαίνει ή στι τηλεοράσει τι βλέπουνε. Στα σκάτω. Στα σκάτω. Στα Σκατά, Μες στα σκατά, στα σκατά, για να καταλάβεις τη σκατά ψηβίζουν δηλαδή Πόσο κλούβι είναι αυτοί που τους ψηβίζουν Τον αδονή, τον τελοπον Ναι, πραγματικά είναι για να παθαίνεις πλάκα Λες, μα αν είναι δυνατόν Γίνεται να είναι τόσο κλούβι και όμω είναι κλούβοι. Γι' αυτό λοιπόν καμποφούν. Και όχι για το προσφυγικό μέρο, για το πίσω. Πες τα σκάτα, Αν επιχειρήσει να μου στήσει γεωτρύπανο ή ερευνητικό, βυθίζουμε το ερευνητικό. Βυθίζουμε το γεωτρύπανο. Μπορεί να πέσει όλο το τοντοναυτικό τη Τουρκία και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά! Αφόσω ο κουραδόμα σήμερα την έχει δυναύω. Ποιο. Ποτέ λαπόμπον, ποιο. Α, ναι, ναύαρχο, κατάλαβε. Ε, κατάλαβα. Όταν τέλο κατανάλει στην χηδία, ε. Νάβαρχο σε σχεδία. <laughs> δεν είναι για παραπάνω, κατάλαβα. γι' αυτό όριο, άμα θα μαθα τη φουντάρη όχι στα βαθιά. Με στα βαθιά. Ήδη στα γιοφάκια των Αμερικάνων, που δεν έχουν έδει και μαγκε. Ά δεν το γερμανών τελικά, το Αμερικάνων είναι. Γιατί τα φράξε στη Γερμανία τα πάει. Λέω για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εκεί ε, από κάτω στον ώργα τη Ελλάδο που έχουμε βάλει το χέρι του σε Αμερικάνη ξέρει. Yeah. Αλλά γι' αυτό yeah. μου γκώσου. Απόστολε, έπρεπε να δει χθε το ένα άλλο αστέρι στη βουλή που μίλαγε. Το πιο λαμπρό. Αυτή που κάνει κουμάντο στη ζωή του δεν Αν την άκουγε να μιλάει θα νόμιζε ρηψακόντε με καμιά πίσω στο να κάνει το χώρο για, για την Τι Εντύπωση μου κάνει. Τι εντύπωση αυτή, όχι μόνο εκδικήθηκε το έναν ανθρώπου αλλά συνεχίζει ακόμη να κάνει τα ίδια και επιτίμησε κιόλα. Δεν κάνει αυτό. Δεν πρέπει να την ακούει να το βαδεί. πολύ. Ε, τόσο πολύ. Ε, δεν μιλάνε για άλλο αστέρι, αυτή, για εγώ αν είναι θέλει! Αυτή σηκώθηκε πάνω να βουλευτή ο Λάπα και τα λίγα να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα. Μ' αρέσει οι φίλε που βγαίνουν και σχολιάζουν τη γραβάτα του Κουτσούμπα. Αυτοί που ψηφι... έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα με κριτήριο το Ζιβάγκο του Παπανδρέου, το ο καραμαλής... ο ο Μητσοτάκη ήταν ψηλό, ο, ο άλλο Παπανδρέου επειδή έκανε καλό ποδήλατο και καγιάκ, ο άλλο Καραμαλή επειδή είχε φορούσε καντάκι για να, να πετάξει χαρταετό, το Παπανδρέου τώρα γιατί ήταν ωραίο γόμενο και το Τζίπρα γιατί είναι ομορφόπεδο. Αυτά τα κριτήρια αυτών των ανθρώπων και σχολιάζουν τη γραβάτα του Κουτσούμπα α που με τσοτάξει πάει χωρί γραβάτα τελευταία το Ισδί. Δεν το έχω παρατηρήσει. Καλά, τρακάνε. Εγώ δεν κοιτάω ποτέ γραβάτε και μαλλιέ. Μιλάμε πολιτικά κριτήρια νηπιαγωγίου και κάτω. Εκπλήσει, εμ' αρέσει. Δεν εκπλήσω με, το σημειώνω. Τα, καλά κάνει και το σημειώνει. Το πόσο έκανε η γραβάτα του Κουτσούμπα που ήταν tru Σάρντι, θα το πούμε ή θα το κάνουμε γαργάρα. Και το ρόλεξ, ξέχα και το ρόλεξ. Και το ρόλεξ, άζε μην πω τώρα. Και το ρόλεξ το του Κουτσούμπα και του Κάστρο. Δεν τυχαία αυτά συνδέονται. Το ίδιο είναι. Το ίδιο πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν να σου πω κάτι Ξέρεις τι διαφορά έχει η του κομμουνιστή Από του Νεοδημοκράτη ε Τι Του Νεοδημοκράτη είναι μεταξένια απαλή και τέτοια Του κομμουνιστή από μέσα έχει λίγο τριχιά Για τους άλλους <Ρι> Οπότε έχουμε μια κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Κοίτο η νέα δημοκρατία. Κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Είμαι βαθύτατα κομμουνιστής και το γνωρίζετε. Κύριε, είμαι κομμουνιστή! Όριστε, μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι. Και λέει εδώ ένα ακροατή, ο Χρήστο, μου λέει: Όλα καλά, δεν χάνουμε με τη γυναίκα μου εκπομπή. Όμω με τι δηλώσει, τι και των πολιτικών τύπου Βελόπουλου, Βορρίδη κλπ. μα μπερδεύεται. Δεν ξέρουμε πότε είναι πραγματικέ και πότε φτιαγμένες. Νομίζω είναι λάθο. Χρήστο. Δηλαδή, ακού το Βορρίδη να λέει Είμαι τον Των Άδων, Είμαι κομμουνιστή. Και λε: Αυτό μα λε τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Πραγματικά, δεν μπορώ τίποτα. Τα κάνουμε, τα φτιάχνουμε. Τα μισά που ακούμε κάθε μέρα είναι προϊόν μοντά. Ε, Επαφείεται στον ακροατή και στην επάρκειά του να καταλάβει τι είναι ψεύτικο, τι δεν είναι. Αν δεν το καταλάβει, δεν πειράζει. Έχει και αυτό μια αξία γιατί είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα. Οπότε μπορεί να έχει πει οποιοδήποτε οτιδήποτε. Είμαστε στην εποχή που ακούγονται φρικτά. Μπορεί να ακουστείτε οτιδήποτε και δεν έχουν κανένα φράγμα όλοι αυτοί να πούνε τα πάντα. Οπότε και αληθινά να τα πάρει, δεν πειράζει. Μερικά όμω, όπω αυτέ οι δηλώσει ότι είναι κομμουνιστές, αυτοί που ανατριχιάζουν, ειδικά αυτοί οι δύο βορείτε και ο άδονη, νομίζω μπορεί να το καταλάβει και ο καθένας. Όλα τα υπόλοιπα δεν πειράζει, ας γίνει μπέρδεμα, έχουν μια αξία. Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο του μουνιού το πανηγύρι έγινε το τριήμερο στη Μύκονο. Ξεβράκωτοι και ξεβράκωτες χόρευαν σαν να μην υπάρχει αύριο, ανεβασμένοι στις μπάρες των Beach Bars. Το γεγονός εντοπίστηκε από τις αρχές οι οποίες έδρασαν ακαριέα. Με ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας έφτασε στο νησί ο Νίκος Χαρδαλιάς, Νίκ Χάρτ, ο οποίος μπουκαρε στο μπάρ και άρχιζε ταμπουνίδια στους ξεβράκωτους θαμώνες, τους αφή Αφού τους ξάπλωσε όλους κάτω, φεύγοντας, άδειασε ό,τι βότκα είχε απομείνει στα τραπέζια και έβαλε φόκο στο μαγαζί, το οποίο έγινε κάρβουνο. Νίκ Χαρντ Ρίχτο στο μεταξύ, νέα τροπή παίρνει υπόθεση με το γεμάτο μπαρ στην οίκονο. Σύμφωνα με δηλώσει των υπευθύνων του καταστήματος, η πολυκοσμία δεν οφειλόταν στο ότι οι πελάτε ήθελαν να χορέψουν και να πιούν, αλλά στο ότι ήθελαν να μεταλάβουν την θεία κοινωνία από παρακείμενο εκκλησάκι και γι' αυτό και προκλήθηκε ο συνοστισμός. Υπό το πρίσμα των νέων εξηγήσεων και μετά της παρέμβαση της εκκλησία, η πολιτεία εξετάζει την ακύρωση του του συγκεκριμένου μαγαζιού. Την καταδίκη του Υπουργού Προστασία του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, προκάλεσε η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο σε πορεία για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική, κρατώντα ντουντούκα και φωνάζοντα συνθήματα. Αυτέ είναι πράξει που δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία και στην αγορά, ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδη, τονίζοντα χαρακτηριστικά ότι κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα δεν θα το επέτρεπε η ελληνική αστυνομία, η οποία θα είχε επέμβει αποφασιστικά, συλλ λαμβάνοντας τους ταραξίες ανεξαρτήτως χρόματος. Πυρά Κυριάκου Βελόπουλου κατά του Βασίλη Παϊτέρη, ύστερα από τι καταγγελίε του δεύτερου ότι παίρνοντα το χάπι εταιρικών του κάηκαν τα έντερα. Θα μπορούσε, αφού ένιωσε ενόχληση και κάψιμο στα έντερα, να πάρει και άλλο φάρμακο που πουλάμε από τι εκπομπέ μα, δήλωσε ο Κυριάκο Βελόπουλο, προσθέτοντα χαρακτηριστικά. Υπάρχει το εταιρικό νούμερο 2 για όσου νιώθουν κάψιμο, από το εταιρικό νούμερο 1. Και αν αυτό δεν λειτουργήσει, πουλάμε και το ενισχυμένο εντερικών νούμερο 3 και πάντα υπάρχει το τελοπόν συμπλήρωσε με νόημα ο Κυριάκος Βελόπουλος Καιρός Μετά από τέτοιο συνοστισμό θα λέγα πως είναι καιρός να αρχίσουμε να κουρευόμαστε σιγά σιγά δεν ξέρεις ποτέ ναι, είναι ότι θα ξανακλείσουν τα κομμωτήρια άμα έχουμε καραντίνες και όλα τα άλλα πολύ γνωστά και αγαπημένα ένα άλλο ο κρατής εδώ, Κλεάνθη σαχόγοντας πριν τον Άδωνη να λέει ότι είναι ο Λεωνίδα, τον παλαιολόγο τον Καρεσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, λέει μιλώντας για τους προγόνους του άδωνη, ξέχασε να αναφέρει την περίοδο τη γερμανικής κατοχής χαιρετισμούς, χαιρετισμούς και σε σένα Κλεάνθη ε, το προχθές έγινε η παρουσίαση του, το, του προγράμματος της κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός, ήταν και μια παρουσιάστρια, μια κυρία που παρουσίαζε την εκδήλωση η οποία ήταν μετρημένη και πολύ σοβαρή Κυρίες και κύριοι, απέναντι στην πανδημία η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση με το σχεδιασμό της κυβέρνησης μας για την ηλεκτροκίνηση, φιλοδοξούμε να βάλουμε την Ελλάδα στην πρίζα της καθαρής κίνησης και να την ανεβάσουμε σε μια νέα κορυφή αποτελεσματικότητας, σαν ένα ακόμη παράδειγμα προσμίμηση. μίμηση. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ο Πρωθυπουργό ηλέκτρισε αρκετά την ατμόσφαιρα και ευτυχώς συνδυάζεται και με την ηλιακή ενέργεια σήμερα. Όλα πετυχημένα, όλα πετυχημένα. Όλοι στη Νέα Δημοκρατία έχουν φάει πετριά. Δεν εξηγείται. Από τον πρώτο στον τελευταίο, νομίζουν ότι σώζουν μια χώρα, ότι είναι η τέλεια καλύτερη σε πλανητικό επίπεδο. Όχι σε επίπεδο χώρα, σιγά τώρα 10 εκατομμύρια. Σε όλο τον πλανήτη. Ανεβήκαμε στην κορυφή του κόσμου. Τα έλεγε μόνη τη. Στάκου και ο Κυριάκος από κάτω, χαιρόταν. Θα πάει μετά πίσω, θα πει να. Nah. Η παρουσιάστρια μου είπε ότι κορυφή του κόσμου. Η παρουσιάστρια τα ακούει το του άλλου υπουργού που είμαστε στην κορυφή του κόσμου να λένε και τα είπε και η ίδια αισθάνθηκε την ανάγκη. Και αφού τέλειωσε την ομιλία ο Κυριάκο, έκανε και το εφιολόγημα ότι μα ηλέκτρισε ο Πρωθυπουργό, που ηλεκτρίζει γιατί είναι ο θέμα όπως ξέρουμε όλοι. Οπότε όλα αυτά πάρα πολύ ωραία είναι αληθινά, κανονικά. Αυτά δεν τα έχουμε μοντάρει, θα κάνουν τη διευκρίνηση από ό,τι φαίνεται. Αυτά ήταν όπω ακριβώ τα παρήγαγε ένα μυαλό, ένα ανθρώπινο μυαλό, γι' αυτό αισθανθήκαμε την χαρά και την ανάγκη να τα μοιραστούμε μαζί σα. Γεια σα, κύριε Μπαρβαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, μου, εσεί. για ένα κοινωνικό θέμα. Κοινωνικό θέμα. Για, τι. Που έχει άμεση επίπτωση σε μένα. Δεν ξέρω για του άλλου. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάριο, την έχω ξεπεριάσει. Ε, Αυλανίζομαι συνέχεια. Πότε ανοίγουν οι οίκοι ανοχή. Αυτό θα ήθελα να με ενημερώσετε. Θα ενημερώσω, αλλά και εσείς ένα ρέγγυλο. Είστε μεγάλο, τυφλών, κουφαίνει όλα. <Κι> ναι. Γιάννη. Γιάννη. Αυτό ο κόσμο θα με τρελάνει. Όλη η μέρα, όλη η νύχτα. Γάμο, αυτό ο κόσμος θα με τα μετρελάει γαμότη <Τιος> ποιος είναι γαμότη. γαμότη όλη μέρα όλη μέρα όλη νύχτα όλη νύχτα όλη μέρα όλη μέρα όλη ν... Όλη, ν... Όλη, ν... Ν... όλη νύχτα και του τα πάρτι <Τιου> και του <δώσου> το πιώμα μα <Τιου> και του <δώσου> οι DJ <Τιου> γαμότη <Τιου> Ναι. Λέγω μου είπαν να κάνω για ένα δώρο που είχα στην εκπομπή του κυρίου Μπογδάνου. Σωθήκατε. Ναι, ναι, πρόκειται για μια κουκούλα μαύρη. Ε, αυτό. Μια κουκούλα μαύρη. Αν θέλετε, βγαίνει και σε άσπρο. Κούκλουξ. Τι διαλέγετε. Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω σε κάποιον. Ε, τώρα δεν μιλάτε σε κάποιον, τι είναι. Ναι, ναι, αλλά σχετικά με το δωράκι ήταν. Τι μιλήσουμε. δωράκι ήταν, τι σα είπαν εσά. Α, ακτοπλοϊκά εισιτήρια ήταν για το έθνο. Άλλαξε τελικά, είχε πληρότητα. Ε, είναι για τη μακρόνισο τα ακτοπλοϊκά. Έχει και Γιάρο. Έχω και λίγο αισθράτη αν θέλετε Μπορείτε να διαλέξετε Πού καταλήγουμε Δεν νομίζω να μιλάω μέσα στο άνθρωπο Μάλλον λάθος πρέπει να είναι Δεν ξέρω τώρα θεσίστε ονειρεύεστε ρε mm. Ναι Άντε γαϊδρωνήσει να δώσω από κάτω mm. Κάτι θέλετε χρυσή ελαφωνήσει Τι προτιμάτε ε, Θα ήθελα να με συνδέσετε με το τμήμα του εμπορικού Τι ψηφίζετε ε, Γιατί παίζει ρολό? Ε δεν παίζει mm. Θα πας στη έτσι; Ναι. Γεια σα. Με εκφοβίγα από πολιτικά στο σταθμό τηλεφωνών. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ε, μου είχαν πει να καλέσω για ένα δώρο που έχω κερδίσει. Με το τμήμα εμπορικού θα ήθελα να με συνδέσετε. Μου πάνε να πάρω τώρα. Από πού κερδίσατε το δώρο, Από τον κύριο Μπογδάνου. Α, ναι, ε, είχα πάρει και πριν. Ναι, πριν από 5 λεπτά. Ναι, μην μου πείτε ότι ήμουν στην Ελληνοφένεια. Καλέ, στι 2 πάρτε τηλέφωνο. Α, μου είπανε 1 και 10. Ποιο σα το το 1 και 10? Από την προηγούμενη εκπομπή σα το Ναι, πήρα στι 12. Ατρολάρουνε από την προηγούμενη εκπομπή και ζω στο Ελληνικό. Καλά κάνουνε. Λοιπόν, κουκούλα κερδίσατε. Τι κουκούλα. Κατά Όχι από κριάτικη. Καλή. καλή, καλό ύφασμα. Κουκούλα κατά δότη. κάνετε. Θα κάνετε τώρα. το. Σπιουνιέ, κερούλα. Μα είπα και προδότη. Κρύβω τα χέρια μου. Κάθε όνομα που θα σερνά στα είναι και λυρίτσα. Με σο που Πώ Πώς μπορώ, πώς μπορώ να μη Να ξεχάσω τα λιτά τη μαλλιά Δεν ξέρω κι εγώ Πώ μπορώ να ξεχάσω Τα λιτά τη μαλλιά Γαμώτη Την άμω Που σαν καταράχτησε σε νουζέ Γαμώτη Κάθος πάνω μου Χιλιάδες φιλιά Για μανδιά Απλό μου χαρίζε Θα πάω κι ας μου βγει Και σε κακό Να πάρω στις δύο καλύτερα Ε, και. θα έλεγα καλύτερα ναι Η Ελλάδα λοιπόν Επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα Δεν είναι πάντα για καλό θέλει και μέτρα προστασίας όλο αυτό που περιγράφει εδώ ο πρωθυπουργός μας στην Ελλάδα έχει ανοίξει μια συζήτηση πάντα υπήρχε αλλά τώρα έχει γίνει λίγο πιο έντονη γιατί έχουμε τους άριστού στην κυβέρνηση για να πουλήσουν και το νερό που πίνουμε και το νερό της βροχής αυτά που τα φυσικά φαινόμενα έχει γίνει και σε άλλες χώρες ήταν και παλιά εδώ με την Ούλεν σε άλλες χώρες το αναθεωρούν όλο αυτό γιατί δεν έχει πολύ πετύχει, έχει ακριβώς πολύ το νερό δεν είναι καλής ποιότητα στο νερό, η Ελλάδα έχει καλά νερά τα έχουν βάλει στο μάτι να κερδοσκοπήσουν και από αυτά. Θα ακούσουμε έτσι για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Λοβέρδο, Γιάννη Λοβέρδο που ερωτήθηκε σε σχετικό πάνελ Κύριε Λοβέρδο υπάρχει ζήτημα ιδιωτικοποίησης της παροχής του νερού στην ε, χώρα μας, διότι εξόσον όσων θυμάμαι, στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπήρχε αναφορά σε ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠΑ. Προσωπικά, με ρωτάτε, εγώ επειδή είμαι φιλελεύθερο, θέλω να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Έτσι. Και η ΕΙΔΑΠΑ. Και η ΕΔΑ και τα νοσοκομεία να ιδιωτικοποιήσουμε γιατί φάνηκε τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα στην πανδημία πόσο σωστέ είναι αυτές οι απόψει για την ιδιωτικοποίηση ε, οπότε και τα νερά και την ΕΙΔΑΠ και οτιδήποτε ο Δήμαρχος Βόλου έχει ξεκινήσει εκεί κάτι διαδικασίες, ο Μπέος υπάρχει και αυτό το όμορφο χωριό που είναι όμορφο και για λόγους φυσικού και αλλά είναι και όμορφο επειδή οι κατοικοί του είναι όμορφοι και αγωνίζονται και δίνουν ένα καλό αγώνα. Η Ελληνοφρένια βρέθηκε εκεί το τρίμερο που πέρασε ο συνεργάτη μα Χριστό Αυραμίδη. Μίλησε με του κατοίκου. Αγωνίζονται εδώ και καιρό γιατί έχουν πολύ καλή ποιότητα νερό. Με διάφορου τρόπου αγωνίζονται και έχουν αναπτύξει και έναν ωραίο πολιτισμό και μια ωραία συλλογικότητα που είναι παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Έχουν απέναντί του τον Μπέο βέβαια. Το ακριβώ αντίθετο από αισθητική, πολιτική ή δεν ξέρω ποιά άλλη πλευρά. Θα ακούσουμε, συνομίλησε ο συνεργάτη μα με τον Βαγγέλη Γαλανόπουλο. Είπανε πολλά. Θα τα βρείτε στο site. Εδώ θα ακούσουμε ένα μικρό ιστορικό. Μπήκαμε πλέον στην εποχή της επιχείρησης για την ιδιωτικοποίηση. Ε, κάτι το οποίο παλιθεύτηκε όταν πριν από μερικές μέρες, σε απάντηση σε μια του Κρήτονα του Αρσένη από το Μέρα 25, ο, ο Μπέος παραδέχθηκε μέσα ότι ε, μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος Τάδε για να προχωρήσουμε στην εμφιάλωση του νερού. Η λαϊκή συνέλευση έγινε ε, με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων αποφάσισε να πάρει πάνω τη συνέλευση τη διαχείριση του χωριού γενικά και πιστεύουμε ότι με τις χιλιάδες ανθρώπους που θα εμφανιστούν στο χωριό μας θα υπάρξει μια πίεση η οποία μπορεί να λειτουργήσει προς την ανατροπή της απόφασης αν και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με κανόνες νύχτα και σκληρό αντίπαλο και επειδή τώρα τελευταία γίνεται μια φαίνεται τελική επίθεση για την αξιοποίηση των νερών ακούσαμε τι έγινε στην Αθήνα τα πράγματα ε, είναι πάρα πολύ σοβαρά και, πολύ, και ο αντίπαλος πάρα πολύ μεγάλος οι βολιώτες ξοδεύουν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εμφιαλωμένο νερό κάποιοι έμποροι του εμφιαλωμένου έχουν πει ότι, και έχουν δηλώσει δηλαδή ότι υπάρχει η κουλτούρα του πόλου είναι δηλαδή θέμα κουλτούρας το να πίνει σε φιαλωμένο νερό εκεί καταντήσαμε κυριολεκτικά από τη στιγμή που η, η δημοτική αρχή δηλαδή η οποία διοικεί και την διάμψη στην ουσία ποτέ δεν έχει κάνει κάτι να διατρέψει το δίκτυο το δίκτυο μοιάζει σαν ένα βαρέλι με χωρίς πάτο όταν ας πούμε ότι οι απόλυες φτάνουν το 60% είναι τρομερές οι απόλυες παρόλα αυτά επιμένουν να λένε ότι θέλουν να κατεβάσουν και άλλα νερά από το πύλιο. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν και μάλιστα με χτεσενή τους ανακοίνωση, μιλώντας για ένα πλάνο διαχείρισης του νερού που θα καλύψει ανάγκε του Βόλου, μιλούν για εξόντωση των πηγών, μιλούν για λειλασία πραγματική. Είναι ο Βαγγέλης Γαλανόπλος, κάτοικος εκεί της περιοχής, θα ακούσουμε τώρα και το Δήμαρχο του Βόλου γιατί οι σταγιάδες εκεί εντάσσονται και ανήκουν στο Δημοβόλου ο Μπέος στο Δημοτικό Συμβούλιο πάντα σε αυτά τα θέματα όταν πρόκειται κάποιο να πάρει κάτι ιδιώτης είτε πρόκειται για την Ολυμπιακή για παράδειγμα είτε για το νερό του σταγιατών πρέπει να συκοφαντηθεί η Ολυμπιακή, το νερό του σταγιατών ή όλοι αυτοί που αντιστέκονται Έτσι λοιπόν από, το, από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, ο Μπέος Σχετικά. Με αυτό που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, ένα επικοινωνιακό, αν θέλετε, παιχνίδι από μία μερίδα, που θεωρώ ότι είναι ντροπή της πόλης αυτοί οι άνθρωποι αλλά δυστυχώς από πολλά έτη τους ανέχεται η κοινωνία βασικά οι, οι αρχές τους ανέχονται για δικούς τους λόγους που έχουν κάνει κατάληψη στο όμορφο χωριό και όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε τα κάνουν γιατί σύμφωνα με πληροφορίες Καλλιεργούν ρεματίσια φούντα που λέμε. Είναι και τη μόδας τώρα. Είναι καλλιεργήσιμοι. <συντήριο> δεν κατάλαβα. <συντήριο> Καταρχήν είναι διακόπτης. <συντήριο> Βρε, <Βρέμει> μη διακόπτης. <συντήριο> Όχι, δεν διακόψει. <συντήριο> δεν διακόπτης. <συντήριο> δεν διακόπτης. Βρε, άστα πάει. άστα τώρα. <συντήριο> Αρκετά σας ανεχτήκαμε. <συντήριο> Βρε, άστο τώρα. Μη μιλάς. Άντε. Πάρτε και λίγο πολιτικό πολιτισμό, είναι απαραίτητο στι μέρες μα. Κατήγγειλε λοιπόν από το βήμα εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι κάτοικοι πάνω τα κάνουν όλα αυτά, όχι για το νερό, επειδή φυτέυουν και καλλιεργούν φούντε, όπω είπε προ την κάπω έτσι ο Δήμαρχο. Ρωτήθηκαν βέβαια οι κάτοικοι από το συνεργάτη μα και απάντησαν. Τι είναι τελικά, αυτά τα περιβόητα Χασίσια, Δεν μπορεί να τα δει είναι στο προάπλιο του, του χώρου του Κοινοτικού Κέντρου. Τα βλέπετε εκεί. Αυτά είναι, ντομάτες, κολοκύθια, κάτι αγκουριές Είναι το Μπαρμπαγιάνι αυτό, 91 χρονών Ο οποίος φροντίζει αυτά τα πράγματα Είναι αυτός είναι ένας χώρος που το χρησιμοποιούσαμε κάθε χρόνο Φέτος μόνο δεν έγινε λόγω κορονοϊού Στη γιορτή των σπόρων, εκεί φυτεύανε μικρά παιδιά Κάναμε ένα εργαστήρι πώς να φυτεύουν Και τα παραλάμβανε μετά ο Κυριάννης και τα Και τα, τα φρόντιζε και ερχόντουσαν μετά σε διάφορε εκδηλώσει τα παιδάκια και βλέπανε πώ προχωράνε αυτά που φυτέψανε. Ε, αυτό είναι οι περίφημε φούντες του Δημάρχου. Αυτά λοιπόν έχουν να πούν οι κάτοικοι. Μπαρπαγιάννη στο δεν είναι τον Αποστόλη. Εννοεί εκεί τον Κυριάννη που είναι ηλικιωμένο και πάει και φροντίζει αυτά που φυτέυουν τα παιδάκια. Εδώ είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδη, ο οποίο μένει στην περιοχή και έχει φτιάξει ένα τραγούδι με θέμα το νερό των Σταγετών. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ. Μα με κερνά και στο κερνό. Σαν το νερό, το σταγιατόν δεν έχει. Χυλάει στι παίτρε και στο κόμμα τρέχει. Κόρνου φωτίζει. Μαζί με την Στουτιαντίνα <σταστική> του Βόλου θα τραγουδάνε. Θα το ακούσουμε μια μέρα ολόκληρη γιατί έχουμε φτάσει στο τέλο. Πάμε στο τρίτο μέρο του λαού. Μα πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Ρε, μα θες που έκανε ο κομμακασιδιάρη. Ναι, ναι, το Ελλάδα για το Μπούσο. Συγγνώμη. Ελλάδα γάμα τα π Ελλάδα, την Παναχάικοί, μου. Ελλάδα ή Έλληνε είναι, δεν θυμάμαι. Έλληνε, Έλληνε. Έλληνε. Έλληνε για το Μπούσο. Για την πηγάδα. Για την πηγάδα επίση. Για την πηγάδα που. εντάξει, την Παναχάική να μην την πούμε. Εισορχή ομάδα τη Πάτρα, την αγαπάμε. Και όπω είδα, ανοίγουν και γραφεία στην Καβάλα. Είδα στα social media που είναι Έλληνε γάμα τα φπι, καβάλα. τρομερό. καβάλα. Α, που μάνα μου, γιατί δεν τα νέα για το καθηγιάρι, με το κόμμα Α, ναι, ναι, πολύ καλά πάει, ξέρω Δεν είναι δηλαδή τίποτα για τον μπ***ο γουτουπού Δεν είναι για τον Πέο Γάμα τα αυτή, έτσι Για την πηγάδα, μάνα μου, του με λιγαλά Ντροπή, ντροπή, διαχωρίζω τη θέση μου Δεν πειράζει, κρατάω τη δικιά μου Κράτα τη δικιά σου και κάτι άλλο ήθελα να σφωτίσω. Τι δηλώσει του Τζίμερου τη είδε. Άρενα, τι είχε κάνει κανένα μαλάκα φίλη αυτέ. Ότι για του πρόσφυγε είπε ότι μίλησε με μία δοντίατρο που εξέτασε έναν πρόσφυγα τα δόντια και είδε ότι είναι ίδια λέει με του Μογγόλου και με του Τούρκου. Και οι πρόσφυγε έχουν μογγολικό αίμα και κάτι τέτοια. Πόσα κιλά μαλάκα είναι αυτό ο άνθρωπο. Πόσα, πόσα, πε μου πόσα. Δηλαδή πάρα πολλά κιλά μαλάκα. Πάντω εντάξει, του φωνάει όλου του φασίτε γιατί όπω είναι γνωστό η προσφυγιά ήταν πάντα αντιφασιστική Δημοκρατική και προοδευτική. ότι σε ξέχασα, Νόμιζα ότι με ξέχασε. Όχι, εξακολουθώ να σε θέλω. Εγώ νόμιζα ότι πάει, αυτό ήτανε. Όχι, δεν τελειώνει αυτό με σένα ποτέ. Ότι πήγες και έφυγε και λούζες. Έλεγα λούζε τη αγάπη στο Γουδάλκιβίρ. Όχι, αγάπη Και λέω τώρα πήγε στο Γουδάλκιβίρ αυτή τώρα για να λουστεί. Και λέω πάει, αυτή πάει, λούζεται. λούζεται η αγάπη μου. Όλοι οι μέρε, όλοι οι Όλα γιατί μου ήρθε το λούζο, τι λόγω τραγουδίου, κατάλαβες, το κόλλησα τι... Πού ήτανε, πού ήτανε Εδώ είμαι και σε ακούω σε κάθε εκφομπή Όλα τα ακούω, όλα Ιχογραφώ, σε έχω σε ακούω τα Σαββατοκύριακα και τρελαίνομαι. Περιμένω να δώσει μια παράσταση και θα δει τι έχει να γίνει. Ω, oh, oh, oh, μακελιό! Μακελιό θα γίνει. Άντε, επιτέλου. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου στείλω λουλούδια, αλλά θέλω να έρθω και να σε αγκαλιάσω να σε φιλήσω. Ωπα, σοβαρεύει το πράγμα. Ναι, και μια φωτογραφία selfie. Δεν δίναμε, αγάπη, μου, αγάπη μου, δεν δίναμε. Θα ήθελα, αλλά δεν δίναμε. Τι δεν δίνασε? Για selfie. Για σεξ. Όχι, για σεξ, αν είναι δυνατόν. Για σέλφι, εντάξει, χωρί όλα τα υπόλοιπα που είπα χωρί. Αν την ήθελες την Αγκαλίτσα, το θες το κολλοτρίψιμο. Αγκαλίτσα, θέλω. Καραμαλή και Μητσοτάκη, λε θα έχουν ανέβει ποτέ σε παπακί, αποκλείεται. Ε. Μαζί, αποκλείεται μαζί. Όχι μαζί, ρε παιδί μου, στα νάτα. Να... Γιατί καραμαλή και δικάβαλο δεν πάει. <laughs> Τέλο πάντων. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο Μητσοτάκη έστειλε μήνυμα ότι πάμε για μνημόνιο. Δεν ξέρω αν το καταλαβε. Δεν θα λέγεται μνημόνιο, είναι δυνατόν. Δεν θα Ρε παιδί μου, το λέει με, με δικά του λόγια. Πρόσεξε να άλλο το. Άλλο με το, δικά του λόγια. Με δικά του λόγια είναι άλλο, κάτι άλλο, δεν είναι μνημόνιο. Μπράβο. Το 2007 ο Καραμαλή λέει, παιδιά πάρτε αυτοκίνητα, κάνουμε μια έκπτωση και τέτοια. Και το 9 μπήκαμε στο μνημόνιο. Ναι. σήμερα άκουσα ότι ο Μητσοτάκη δίνει επιδότηση να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ναι, ναι, ναι. το οποίο πρόσεξε ηλεκτρικά αυτοκίνητα το λιγότερο κάνουν 30.000 Προ... ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή λέω όταν σου λένε η, η Νέα Δημοκρατία και οι σκατόφλωροι αρχηγοί τους πάρτε αυτοκίνητα παιδιά σε λίγο μνημόνιο Εάν λοιπόν και το Σεπτέμβριο υπέρχονται τα χειρότερα γιατί είμαστε παντού να με μια χαρά και θα έρθουν τα χειρότερα λοιπόν πάλι εμπιστευτούν αυτούς και τους ψηφίσουν πάλι για να κάνουν εκλογές τότε ποιοι φταίνε για όλα αυτά Αυτοί 2-0 ήταν πληθυντικός